Κίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μα πρέπει πουλιά το βάρο τη καρδιά μα ψηλά, μηδενίζοντα και πολύ γάμα. Κάθε και ζωή μου, φίλε, μέσα σε κίτρινου ανθρώπου, βρώμικα τζάμια. Kan historie toch geen muis maken? Elise, terwijl we zware momenten genieten, wat een carrière, wat een carrière, wat een carrière, wat een carrière, wat een carrière, wat een carrière, wat en laat eens kijken hoeveel mensen de music heaven, van verrekt, en de Σε Φτάνουν οι κακοί σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να Στα βρόχια τη οργή τα χιά. di scorma che passe filao apomatia caqui capoca con Έτσι για μαχητές, δεν είσαι εσύ για το Σταυρό. Έτσι όχι σκλάβος, όχι σκλάβος, της αστραπή κι αν η αλήθεια σου χτυπήσουνε πεδάκι μου να μην τα πεις Βεραι οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν Deen alitia. Στον αέρα του Μουσικού Παραδείσου μαζί με την έκλεκτη καλεσμένη σήμερα, την ε, Σοφία. Ε, η αλήθεια είναι βέβαια ότι. Σοφία, ακούγομαι, έτσι. Ναι, βέβαια, νομίζω, να Η Σοφία, μάλλον, εγώ είμαι καλεσμένο σε μια σχεδόν αυτή εκπέμπτη <laughs> από το δικό τη Player και εγώ είμαι φιλοξενούμενο. Και όπω θα έχετε μάθει από τα δελτία ενημερώσεων και τη τηλεοράση, σήμερα θα κάνουμε ένα ειδικό αφήρμα στην μελοποιημένη ποιήση και του πέντε Έλληνε πίτες, ε, τον Κώστα Βάρναλη, τον uh, Κώστα Καριωτάκη, τον Νικό τον... Uh, και την... Ε, ξέχασα... Την ε, γόγου Την γόγου ναι. Ποιον, ποιον άλλον. Τον Κάτσο, τον Καριωτάκη, τον βάρναλι και ποιον άλλο, Τι πάθανε, τον Ελίτη. Τον Ελίτη. Μην. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ξέρεις τα παιδιά που είναι στο δωμάτιο, τη Μερούλα, την Στέλλα, την Κάλια, την Αναστασία των Παναγιώτητων και τον Αστέλιο. Τώρα, ποιο είναι έξω ή το βλέπει, Ναι, Σοφία. Εγώ θα πω ποιοι είναι έξω. Α, αλλά θέλω πρώτα να καλωσορίσω εσένα. Αν και εγώ είμαι φιλοξενούμενη, ελπίζω να, να φανεί ότι είμαι άξια φιλοξενούμενη σου. Και μετά τα παιδιά. Τι νιώθει, τι και χαρά μου. Τι να εχθέ δεν ήταν τόσο ωραία η εκφορά του λόγου του. Τώρα που τον ακούω, έχω κομπλάρει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλάω καθόλου. Πρέπει να μιλάει η Ορθόδωρα σήμερα. Ε, είναι έξω είναι η Ευαγγελία. Όχι, αλήθεια λέω. Είναι Ακού, η Ευαγγελία σακελαρίου Είναι πάρα πολύ ντροπαλοί επισκέπτε. Είναι ο Κούξ, είναι η Κάλι, ο Κάπτεν Μόργαν. Αυτοί, αν δεν κάνω λάθο. Και ντροπαλοί, ντροπαλοί πολλοί επισκέπτε. Ξεκινήσαμε με ξυλούρι. Με ξυλούρι και βάρναλη Λοιπόν, είναι τη Παναγιά. Η μελοποίηση ξέρεις ποιανού είναι Είναι του Λουκά Θάνου Είναι ο ίδιος συνθέτη Που έχει κάνει και στον Κιρμέντιο Τη μελοποίηση ναι. Εξαιρετική Και η μουσική είναι εξαιρετική Και ο, ο στέχος του Βάρνα Βεβαίως Και φυσικά ο Ξυλούρης ε... ναι. Αυτά τα τρία όταν Συνδυάζονται είδες τι μα. Και ο άνθρωπος αυτός ο Λουκά Θάνου Που εγώ προσωπικά Συγχωρέστε με, δεν τον γνωρίζω πολύ καλά. σας συνθέτη. Okay. Δηλαδή, ξέραμε τον κυρμένιο τον αγαπάμε τόσα χρόνια, και δεν ήξερα ότι είναι του Λουκάθάνου. Okay. Αν θέλεις, μπορώ να πω δύο λόγια και να ξεκινήσουμε έτσι για το Βάρναλι, να μάθουμε μερικά στοιχεία γι' αυτόν. Yeah. Ε, γεννήθηκε στον πύργο της Βουλγαρίας το 1884. Εκεί βίωσε πολύ έντονα τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Το επίθετό του δηλώνει την καταγωγή του, είναι από τη Βάρνα, όπου εκεί έμεναν πάρα πολλοί Έλληνες. Το 1898 τελείωσε το ελληνικό σχολείο και συνέχισε την εκπαίδευσή του στα Ζαρίφια, σε μια ε, πόλη της Φιλιππούπολης. Εκεί με την υποστήριξη του Μητροπολίτη Αγχιάλου ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει φιλολογία. Πήρε μέρος στη διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα και ήταν ε, ένθερμος υποστηρικτής των δημοτικιστών. Το 1907 συμμετείχε στην ίδρυση του ποιητικού περιοδικού Υγησό, το οποίο κυκλοφόρησε δεκατέυχη. Και το 1908 πήρε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε για πάρα πολλά χρόνια καθηγητής ε, της μέσης εκπαίδευσης, αλλά για βιοποριστικούς λόγους ε, ασχολήθηκε και με τη δημοσιογραφία. Από το 1910 όμως ασχολείται εντατικά με τη λογοτεχνική μετάφραση και ως το 1916 ολοκλήρωσε τις σειρακλείδες του Ευρυπίδη, τον Έαντα, τον Σοφοκλή, τα απομνημονεύματα του Ξενοφώντα και άλλα. Αυτά είναι τα, θα πούμε και άλλα πράγματα γι' αυτόν, είναι τα πρώτα στοιχεία έτσι για να δούμε περίπου που γεννήθηκε, από που μας ήρθε ο Βαρναλής. Έχει. Ποιητή του λαού. Καθαρά ο Βάρναλη. Δημοτικιστής Ένα δημοτικιστής του δημοτικιστέ, Ναι. Το ναι. Ε, υπάρχουν ε, και είναι συγκλονιστικέ Κάποιες μαρτυρίε, όχι μαρτυρίε, ντοκουμέντα όπου ο Βάρναλη απαγγέλει ποίηματα κλπ. και τον έχουν γράψει. Τον έχει, έχει καταγεγραφεί. Έχω ένα τέτοιο μικρό απόσπασμα. Είναι ένα λεπτό και τρία δεύτερα. Θε να τον βάλουμε, να τον ακούσουμε. Ακόμη και η εκφορά του λόγου του και ο ίδιος, ρε παιδί μου, είναι λαϊκός άνθρωπος. Για να το ακούσουμε. Για να ακούσουμε λίγο το βάρναλι. Πάλι μεθυσμένος είσαι δυόμιση ώρα της νυχτός και αν τα γόνατά σου τρέμαν Εκρατιώσουν αστητός μπρος σε κάθε τραπεζάκι. Γεια σου Κωνσταντή, βαρβάτε. Καλής περούδια, αφεντικά, πώς το καλό περνάτε. Ένας ποτήρι κι άλλος σου δίνε Έτσι πέρασες γραμμή της γειτονιάς στα καπελιά. Κι αν σε πήραζε κανένας, άχε τίνος έκανες πως δεν ένιωθες και πάντα εγλυκογέλλας. Και σήμερα ίδια κιόμια, χρόνια μπρο, χρόνια μετά. Η ύπαρξή σου σε σκοτάδια ολοπιχτότερα βουτά. Τάχα η θέληση σου λίγη, τάχα ο πόνο σου μεγάλο. Αχ, που σενιώτη, πού δείχνε πως θα γινόμουν άλλο.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 Fima aideψιο, ay de se volo, aξιπni sonomια, taartaná po doda oduñas, aide tima aidepszon, aide si volho, ați ta Με το πόδι άλλο πόδι και άλλο πόδι, οργονά στα ρέματα τα φέντο στα στρέματα. Κι έστω πολεμολα για όλα. Κουβαλούσα πόδι. Βόλα να σκοτώνονται οι λαοί. Για τα φέντη το φα, να σκοτώνονται οι λαοί. Για τα φέντη το φα. Θύμα, αιδε ζήμα, αιδε ψώνιο, αιδε, αιδε σιβόλλο ειονιο, αξιπνίσις μονομιάς, θα θανάποδα ο δουνιάς. Αιδε ζήμα, αιδε ψώνιο, αιδε σιβόλλο ειονιο, si μονομιάς, θα θανάποδα ο δουνιάς, θα θανάποδα ο δουνιάς. Κοίτα οι κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, ήλιος έχει βγει, σ' άλλη, θάλασσα, άλλη Κοίτα οι κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλο έχει βγει, Τα οι άλλοι έχουν κινήσει Έχει πλάσει κοκκινήσει Άλλος ήλιος έχει βγει Σ' άλλη φαλάσσα Άλλη γη οι άλλοι έχουν κινήσει Έχει πλάσει κοκκινήσει Άλλος ήλιος έχει βγει Σ' άλλη φαλάσσα Άλλη γη άιδε, θύμα Άιντε ψώνιο Άιντε σημωλό αιώνιο Αξυπνήσεις μόνο μιας Panapoda o dunias aide thima aide psonio aide si volono onyo aksiptnisis Η μπαλάντα του Κυρμέντιου, λοιπόν, σε μουσική όπω είπαμε και πριν που προαναφέραμε, Λουκά Θάνου. Τι αρέσει στο Βάρναλι, Θοδωρή, Η αμεσότητά του, βασικά ότι είναι Εντάξει, πόσο επίκαιρο μπορεί να είναι μετά από τόσα χρόνια. Άι, τι θέμε, ψώνιο, άντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσει μονομία, σαν θέανε από τα του <laughs> Σήμερα αυτό είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Από πού τον γνώρισε το Βάρναλι, εγώ από το Θοδωράκι την εποχή της μεταπολίτευσης. Είπα τρόχο διπλασιάσα τον. Τους μιρεύους. Από το... τους μιρεύους ναι και εγώ. Ε, ναι. Αν το κάναμε και στο σχολείο το βάλανε νομίζω. Ε, ναι, εγώ δεν τον θυ δεν θυμάμαι. Κοίταξε τώρα, τι κάναμε στο σχολείο με τον τρόπο που τα κάναμε; Πιο πολύ ήταν καταναγκαστικό έργο παρά ε, γνώση. Δηλαδή το βλέπαμε σαν υποχρέωση. Μετά όταν ε, τα περισσότερα πράγματα που γνώρισα τα γνώρισα μετά, μόνη μου όταν έψαξε. Καλά, ναι, σίγουρα δεν. Κι εγώ μέχρι τα 20-21 είχα παντελή άγνοια περί ποιητών και μουσική. Στο είπα και χθε προχθέ πω ήταν. Ε, εδώ στην επαρχία τουλάχιστον δεν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια. Δεν δύνανε τότε, α πούμε. Τα ραδιόφωνο πέθανε συγκεκριμένα πληρωμένα τραγούδια. Τα Λάρα, Πουλόπουλο, Αλεξίο. Τα μάμου. Yeah. Δεν είχε. Όταν πήγα στην Αθήνα και ευτυχώ την τιμή να γνωρίσω κάποιου. Α... Κάποια παιδιά δηλαδή που καλλιτέχνε. Και... Ξεκινώδηκα τα... και για το Ρεμπέτικο και έμαθα και την Κατερίνα Γόγου και τον. Υψηλόπουλο υπή... και τον Άσινο. Καλά, τότε τι θέλετε. Μα... Υπήρχε πληροφόρηση και, υπήρχε και υλικό που λένε. Δηλαδή όπου και να κύριναγες έβλεπες ε, πληροφορίες και καλλιτέχνες υπήρχε ένας οργασμός καλλιτεχνικός τότε. Ναι, στην Αθήνα, όχι στην επαρχία. Στην Αθήνα, ναι, στην Αθήνα κυρίως. Είδε όμως όταν συναντώνται οι τέχνες τι αποτέλεσμα έχουμε. Δηλαδή μάθαμε ποιήση μέσα από τα τραγούδια. Ναι, ναι. έτσι είναι καλύτερος τρόπος πιστεύω. Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ας πούμε... Η μουσική. η μουσική επειδή είναι πιο δημοφιλής από όλες τις άλλες τέχνες στον κόσμο και σίγουρα πιο πολύ από την ποιήση πιο δύσκολα διαβάζεις ένα βιβλίο ένα ποίημα παρά να ακούσει ένα τραγούδι ε, και, θα δώσω ένα καλύτερο και ο τρόπος να μαθαίνετε και στο σχολείο η ποιήση ή να μαθαίνετε ιστορία μέσω του κινηματογράφου του ταινιών, ντοκιμοντερ κάπως έτσι, δεν ξέρω, φαντάζομαι ναι, βέβαια αυτό, ναι Βεβαίως, αυτό βέβαια θέλει μια ολόκληρη υποδομή που μάλλον στη χώρα μας δεν υπάρχει εκείνη την εποχή όμως ήταν τόσο τα πράγματα έκδηλα δηλαδή ο κόσμος είχε μια εξωστρέφεια συναυλίες, ελευθερία λόγου μετά από μια περίοδο έτσι, καταπίεσης με την εφταετία που υπήρχε μια πλούσια ενημέρωση για όλα αυτά μαθαίναμε πράγματα δηλαδή συνέχεια, συνέχεια υπήρχε ανησυχία στον κόσμο που δεν υπάρχει σήμερα έχουν τελματώσει πάντα και τα πάντα mm -hmm. Ναι. τι θα βάλουμε μετά τι θέλεις να πούμε για το βάρνελ ή να πάμε σε κάτι άλλο σε... γιατί μου πες θες να τα κάνουμε ναι ναι τουρλού τουρλου να πάει τι να ακούσουμε να ακούσουμε κανένα γλυκό από τα που σου είπα του, του να βάλουμε και... το δελφινοκόριτσο ναι Το Δελφινοκόριτσο. Τραγουδάει ο Βιολάρης... Ε, και το Δελφινοκόριτσο είναι η μουσική... Ε, η στίχη είναι του Γκάτσου, έτσι δεν είναι. Α, του Γκάτσου. Του Γκάτσου δεν είναι, ναι. Η στίχη είναι του Γκάτσου και ε, τη μουσική την έχει γράψει ο Λίνος Κόκοτος. Ναι, μόνο. Ποιο έχει γράψει αυτό. Έχει γράψει διάφορα εκείνες τις εποχής του κύματο. Να το αφιερώσουμε στα παιδιά που είναι μέσα στο δωμάτιο και ξεκινήσαμε μαζί την εκπομπή και να το ακούσουμε. Γεια σας παιδιά. στη σύνδρα νύχτα και το σπέτσο Μα μπροστά μου ένα αδελφίνο κορίτσο Μωρέ του λέω που το μεσοφορί σου Έτσι γυμνούλι πας να βρει τα γορί σου Χάητε, μωρό μου ανέβα και κινήσαμε. Βεντε φόρε του σουράνου γη τη ΑΜΕ, ΚΑΙΔΕΜΟΡΟ ΠΟΑΝΕΔΑΚΕΚΙΡΙΣΑΜΕ. Βεντε Εγώ δεν έχω αποκρίνεται. Βγήκα μια για να δω τι γίνεται. Δεινή βουθιά στα κύματα και χάνεται. κι αυτή τη βάρκα, πιάνεται. Χάιδε μωρό, μα φορέ Jiggiri sa mè, ai va ke kiri vende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 Πέντε φορές τους ουράνους Χάητε, μωρό, γυρίσαμε, Χαίδε μωρό μαλληνιά και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουράνους γυρίσαμε. Είναι ένα από τα τραγούδια που μου ζήτησες να έχουμε; έτσι, Ναι, έτσι είναι. Ευθυμίσουμε και λίγο γιατί <laughs> ο κόσμο έχει υπερεξηγήσει λίγο. Νομίζω ότι η πίεση είναι και καλά κομβοφλεύεσαι μονάχα. Η πίεση μπορεί να εκφράσει κάτι όμορφο, κάτι... μπορεί να είναι πιο χαρούμενη. Α ανεβάσει, <laughs> να σου φτιάξει διάθεση. Όχι, <laughs> όχι, ένα διάσημα ήταν. Κάνει ένα ξέδο στην Ελλάδα εκεί είναι τον κύριο, Το, 80% νομίζω. Ναι, η όταν πρώτο ξεκίνησε. Ωραία φωνή. Ωραία, ένα θεστάθηκε όμω. Εντάξει, επιλογέ μετά άλλο θέμα. Αλλά ξεκίνησε καλά πάντως, πολύ ωραία mm. Έχουμε μια δήλωση του Ξαρχάκου Ο Ξαρχάκος ήταν στενός φίλος του Γκάτσου yeah, Συνεργαστήκανε κιόλας Ξαρχάκος, Μάνος, Χόρν Όλοι αυτοί ήταν μία παρέα Γκάτσος, Τσαρούχης, Οκούν μια μεγάλη παρέα πνευματικών ανθρώπων Και έχουμε μια παρότι ο Ξαρχάκος ξέρει είναι πολύ φιδωλός Δεν κάνει δηλώσει και τέτοια, τα αποφεύγει. Ε, ωστόσο έψαξα και βρήκα μία μικρή του δήλωση. Ε, αν θες να την ακούσουμε, για τον κάτσο, τι λέει για τον κάτσο. Δεν, ε, κάτι αρνείται εδώ, αλλά θα το βρω τώρα δύο λεπτά. Κάλυψέ με, κάτι, μέχρι να το βρω, να το το βρήκα, εντάξει. Τον Νίκο Γκάτσο τον γνώρισα το 1964, ήμουν 25 ετών. Ε, έκτοτε συνδεθήκαμε μια άρρηκτη φιλία ε, και συνεργαστήκαμε μέχρι το τέλος της ζωής του. Για τον Νίκο τον Γκάτσο, νομίζω έχουν μιλήσει, έχουν γράψει αρκετές μελε, μελετητές. Ε, δεν μου εγώ να μιλήσω για το έργο του. Ε, ο ίδιο άλλωστε ήταν τόσο φυτολός σε αυτά τα οποία έλεγε, ε, δεν ήθελε αυτοπροβολή καθόλου, ε, δεν θα του άρεσε και να μιλάνε και γι' αυτόν. Επιγραμματικά θέλω να πω ότι για τα τελευταία 50 χρόνια του ελληνικού τραγουδιού πρέπει να τα μετράμε με το πρόγκάτσου και μετά Γκάτσου, δηλαδή, πι γάμα, μη γάμα. Ε, αυτό θα ήθελα να πω για τον Ιού Γκάτσο και τίποτα παρα, παραπάνω, διότι δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω τίποτα ε, στο τεράστιο έργο το οποίο έχει προσφέρει και που είχα την ευτυχία να συνεργαστώ τόσο πολύ μαζί του. Αυτά είπε ο Ξαργάκος για τον Γκάτσο. Ε, το Ναι. Αν όμως θα Ε. είτε, είτε, είτε, είτε όμω από που είπε ο Ξασχάκος το πόσο φιδωλός και πόσο ε, ταπεινότητα έχει αυτό ο άνθρωπο, γενικά όλοι αυτοί οι μεγάλοι ανθρώποι δεν είχαν έπαρση ξέρω, αυτή την έπαρση που έχουν γράφει ένα τραγούδι και νομίζω ότι είναι ξέρω, κάποιοι ε, άνθρωποι που ε, και το Ξυλούρι έχουν σε κάτι ανάλογες έτσι συνεντεύξεις ναι, ναι ναι σπάνια και αυτό μίλαγε πόσο λείπουν τέτοιοι ανθρώποι σήμερα Ναι, κοίτα, αυτά είναι, είπαμε, κοινωνικά φαινόμενα Η εποχή απεικονίζει την κατάσταση Και τότε ήταν έτσι ήταν ήσυχοι οι άνθρωποι Και δεν είχαν τη διάθεση αυτή της προβολής Και του περίεργου αυτού νου, που υπάρχει τώρα Και καλά να φανούμε και καλά να προβληθούμε Με το στανιό έχουμε δεν έχουμε να πούμε Τότε είχανε να πούνε και ήτανε ήσυχοι. Ε, υπάρχει μία δουλειά... η οποία δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστή... εγώ δεν τη γνώριζα τόσο πολύ... και μ' άρεσε πάρα πολύ... όταν την, την πέτυχα τελικά στο YouTube. Έχει κάνει ένα δίσκο ο Ξαρχάκος... το Καταμάρκον... όπου εκεί είναι σε όλος... είναι σε ποιηση κάτσου. Και συμμετέχει η σπουδαία ηθοποιός... Δέσπο Διαμαντίδου. Σε κάποια τραγούδια συνυπάρχουν ε, ο Γιώργος Ονταλάρας μαζί με τη Δέσπο Διαμαντίδο. Έχω ξεχωρίσει ένα τραγούδι το οποίο ε, λέγεται του Νίκου Γκάτσου ποιησί γράμμα στο Μάρκο Βαμβακάρι και απαγγέλει Διαμαντίδο και τραγουδάει ο Νταλάρα Να το ακούσουμε. Να πάμε. Εξαιρετικό κομμάτι. Εγώ δεν το ξέρω. Σουρε Μάρκο Βαμβακάρι, Κάρα βοκήρη που άνοιγε δρόμο στο φεγγάρι και άλεγε δύσκολα το νέο. Είχε <Τιχες> δει μωρό σου, Μαϊράκι, Στουυρέρα τη Μαϊράκι. Hij is ψilantje aan het ader. Ga zo, sure, marko van Vakari. Tis monaxia's Massura ne. Astra tot zondags to, hè, Όμω τα πάνω εφέρνες κάτω Έτσι όπως ήξερες εσύ Και εμείς λιθάρι το λιθάρι Με την αγάπη στην καρδιά Σου χτίσαμε προς Σε δοξάζουν τα παιδιά. Για σουρεμάρκο Βαμβακαρί. Για σουρεμάρκο. Μεγάλη και παντού. αυτό ήταν και το τραγούδι του, του Ξαρχάκου με τη διαμαντίδα και τον Ταλάρα έχουμε άλλο ένα αλλά το έχω κρατήσει για το τέλος με αυτούς τους δύο πολύ μου άρεσε και εμένα πρώτη φορά το άκουσα και βλέπεις πως εκτιμούσαν αυτή η άνθρωποι αυτά που του Μάρκο τον Μαγκάρη την προσφορά που είχε δώσει αυτός άνθρωπο όταν δεν τον είχε αναγνωρίσει κανένα ε... ε... στην Ελλάδα μέχρι Πρόσφατα. Mm. Θέλω να κλέψω ένα, μια εκπομπή που γίνεται στο δεύτερο πρόγραμμα νομίζω. Λέγεται Τα Παράπονα του Μάρκου. Στο οποίο παίζει διάφορα τραγούγια του ο Βακάρι, με βέβαια. Αλλά ε, λέει αποσπάσματα από συναντεύξεις του Μάρκου. Μια ηθοποιός, εξαιρετική όμως στη φωνή. Και λέει, Τα Παράπονα τα δικά Του. Όπως λέει πήγα στο μαγαζί εκεί. Και δεν πειράζει, α με ρίχνανε. Εγώ έκανα λιγότερα λέει, για τον Παπαϊωάνου και α έκανα την περισσότερη δουλειά. Αλλά δεν πειράζει, εγώ τόσα ζήτησα, τόσα πήρα. Φοβερά. Α δείξω που θα βρω τα αποσπάσματα Ξέρει, ας... ο, ο Μάρκο ήταν εδώ γείτονα, δηλαδή με εδώ κάπου στον Κοριδαλό τα τελευταία χρόνια. Με το γιο του το Δομήνικο, επειδή μην νομίζει, εντάξει, Αθήνα, Αθήνα, αλλά και εμεί γειτονέ είμαστε. Ειδικά του πειραία οι περιοχέ, δεν είναι όπω τη Αθήνα. Ναι, δηλαδή στι πλατείε συναντιόμασταν και όλοι πια γι... λίγο πολύ γνωριζόμαστε, ακόμη και αν δεν έχουμε μιλήσει. Φατσικά. Ετότε λοιπόν, εγώ που ήμουν πιο νεαρή, είχα γνωρίσει στην πλατεία έρχονταν ο γιο του, ο Με το Δομήνικο. Με τον Δομίνικο είμαστε φίλοι. Θα μπορούσαμε δηλαδή κάποια στιγμή, αν θέλουμε να μάθουμε και πιο ιδιαίτερα πράγματα και από την πλευρά των παιδιών του, να καλέσουμε τον Δομήνικο και να μα πει πέντε πράγματα για τον Βαμβακάρι Όπου και ο Δομήνικος ξέρει, είναι μουσικός Και ο yeah. μεγάλος του γιος Δεν του έξω αυτό ότι είχε και παιδιά γιος. Βέβαια δύο παιδιά έχει το Δομήνικο Και το πως τον λένε τον άλλο μορτό το... Γιάννη δεν θυμάμαι ε, Ο ένας έχει ρεμπέτικη μπάντα Και παίζει χρόνια Ο Δομήνικος παίζει μπουζούκι Και κάνει μαθήματα Είναι και οι δύο μουσικοί Σαν τον μπαμπά τους Ωραία yeah. yeah. Να κάνουμε μια γνωριμία και με τους άλλους ποιητές Να Να έρθουμε στα μέρη σου Γελάτε, γελάτε Για πάμε Αγαπημένος ποιητης, για πες ποιος είναι Ο κόστος Καριωτάκης Ναι, ναι ναι. Τι, κάτι μου έλεγες για τον Καριωτάκη Ότι τον διαφωνείς μαζί του αλλά και συμφωνείς Φωνώ, χθες. Ναι για το αυτό χειράς, Επειδή Όπω oh. ξέρουμε ο Καριωτάκης Αυτοκτόνησε έτσι Ναι κοιτάξει, Εντάξει θεωρητικό θα πεις ότι Είναι κατά τη αυτοκτονίας Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση του Καριωτάκη Αν καταλάβετε πως Πως ζούσε αυτός ο άνθρωπος Ήταν επιπλημένο Δεν, δεν μπορούσε να συνεχίσει Κοίταξε Στο... Η άποψή μου είναι ότι η αυτοκτονία Είναι δειλία Αλλά από την άλλη άποψή μου είναι, επειδή στερούμε και της θρησκευτική ταυτότητας, ότι ο καθένας τη ζωή του την κάνει όπως νομίζει. Οπότε δεν μπορείς. Εγώ προσωπικά, ειδικά τον καριωτάκι, δεν μπορώ να τον κρίνω. Ήταν εσύ. επιλογή του. <laughs> τι να πω. Συμβάζεις που σου έλεγα να δεις το δίσκο φοβάμαι. Το τι έγραφε πίσω. Αχ Πώς και δεν το... Δε το... Είδες, το ξέχασα να το... Μεταφέρω, μήπω το βρήκε εσύ. Το βρήκα. Έγραφε τώρα ένα σημείο του Περιωτάκη. Αισθάνομαι την πραγματικότητα με σωματικό πόνο. Γύρω δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, αλλά τείχη που στενέμουν διαρκώ περισσότερο. Τέλματα στα οποία βυθίζουμε όλο ένα. Αναρχούμε από τι αισθήσει μου. Η παραμικρότερη υπόθεση γίνεται τώρα σωστή περιπέτεια. Για να πω μια κοινή φράση, πρέπει να τη διανοηθώ σε όλη τη Στην έκταση, την ιστορική τη θέση, στι αιτίε και τα αποτελέσματά τη. Αργιβρικέ εξισώσει στα βήματά μου. Εντάξει. Εντάξει. Δεν ξέρω αν Δεν μπορεί να. Πάμε ένα κομματάκι. ναι, θα σου πω, θύμισέ μου να σου πω μετά κάτι για το μαρτύριο των καλλιτεχνών. Θα βάλω ένα κομμάτι που αγαπάμε και οι δύο πολύ. Πρώτο το είπε ο Γκαϊφίλια για να είμαστε δίκαιοι. Την πρέβεζα. Mm. Και μετά την πήρε ο Βασίλη ο παπα ε, Μένα Εμένα με σημάδεψε, μου είπε και σένα, πάμε να τα ακούσουμε. Να μα το αφιερώσω, ε. Mm. Το δικαιούμαστε. και σπαγαπιούν, καθώς να καθαρίζανε κρεμμύδια. Βάσεις, φρουρά, εξηγούν τα αγεία, βρε, Υπότιτλοι AUTHORWAVE <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> δράχμε τελειά ο που διπλώνει για να ξηγήσει μια ελίπτη μερίδα. Φάνατος, τα στο μπαλκόνι <Τι> ο δάσκαλος met de neefje vastes vooruitzichten. Daar ging het leven. Sis die we de bakker. Het begin uit, op, αργά στην προκυμαία. Υπάρχω, λες, κι ύστερα δεν υπάρχεις φτάνει το πλοίο υψωμένη σημαία Ίσως έρχεται ο Κύριος Νομπά Γεια σου Μπάμπη, τώρα σε είδα, δεν σε είδα, συγγνώμη, διάβαζα. Ναι, Καργιοτάκης, να σου πω που γεννήθηκε. Σε σας πέθανε, αλλά γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 1896 στην Τρίπολη. Ο πατέρας του ήταν νομομηχανικός, τώρα τι είναι αυτό, και έτσι στα παιδικά του χρόνια αναγκάστηκε να αλλάζει συνέχεια τόπο διαμονή. Πέρασε από το Αργοστόλι, τη Λευκάδα, τη Λάρισα, έφτασε ως τα Χανιά. Το 12 το 1912 δημοσίευσε τα πρώτα του πήματα. Ε, πήρε το δίπλωμα από την Νομική Σχολή των Αθηνών και διορίστηκε στην Ομαρχία της Θεσσαλονίκης. Η ελεύθερη φύση του δεν μπορούσε να δεχθεί τη γραφειοκρατία της κρατικής μηχανής, την οποία καυτηριάζει όποτε μπορεί. Ε, είχε γράψει ένα πεζόδε για την για τη γραφειοκρατία, όπου εκεί της έριχνε στα αυτιά, που λεγόντανε «κάθαρσης». Γι' αυτό και μετα... μετατέθηκε πολλές φορές διωκόμενος από τους ανωτέρους του, όπως λέει. Στην διάρκεια αυτών των μεταθέσεων, κάπως στην Αθήνα, γνωρίζει και τη γυναίκα που συνδέθηκε μαζί της στην Πολυδούρη. Αυτά έτσι σαν μια πρώτη γνωριμία με τον Καριωτάκη. Τελικά ο πόνος έχει γοητεία, έτσι... Είναι εγωιτευτικός. Άς, αυτό είπε και από του πρώτου γιατί ξέρεις όταν είσαι πούμε ή έφυγος, τα κυνηγάζε τα, τα, αυτά τις α, α, διες, τυχολαγνίες. Μετά από τα μεγάλα, στα από πιο πεζά τα πράγματα. Ήταν πολύ προχωρημένος α, για την εποχή του Καριοτάκης. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορούσε αυτός άνθρωπος να συνεχίσει να ζει, δεν μπορούσε να ζει... Να Στο, στην Πρέβεζα είχε κάνει ένα στροφή που λέει αν τουλάχιστον μέσα στους ανθρώπους αυτούς ένας επέθαινε από αηδία σιωπηλή θλιμμένη με, με σεμνούς τρόπους θα διασκεδάζαμε όλη στην κηδεία αυτό για την εποχή είναι πολύ προχωρημένο θα βγουν πολλά χρόνια μετά οι δημόντιοι πάιθον να, να δείχνουν σκηνή όπου διασκεδάζουν ανθρώπους στην κηδεία ενός ανθρώπου και ήταν και αυτός αρκαστής Είναι δύσκολη η ζωή ενός ανθρώπου. Που έχει τέτοιε ευαισθησίε. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν και το μαρτύριο όλων των καλλιτεχνών. Δηλαδή, έλεγαν, όταν ένα άνθρωπο μπορεί και κοιτάει, και όλοι αυτοί μπορούσαν, νομίζω, είχαν πολλέ κινήσει πιο μπροστά στη σκακέρα από ό,τι άλλοι άνθρωποι. Ο θέλεις θέλει στου ιδανικού αυτόχυρου, και μιλάμε για αυτό το θέμα, να καταλάβει πω ο ίδιο, ο Σαρκά, τον εαυτό του, μέχρι και την τελευταία στιγμή έχει σκηνοθετήσει και τη ζωή και το θάνατό του. Ναι. Πρέπει να τους ήταν πολύ δύσκολο να συμβιβαστούν με τις τότε πραγματικότητες και υποθέτω ότι πάντα συμβαίνει αυτό με τους καλλιτέχνες όταν αυτοί μπορούσαν να δούνε πολύ μακρύτερα. Είναι πολύ δύσκολο να, να μεταφέρει ένας καλλιτέχνη σε αυτό που νιώθει γιατί ο κόσμος ε, δεν βρίσκεται σε, αυτό το, σε αυτή την εμβέλεια, σε αυτό το μήκο, το δικό τους. Άρα πρέπει να πνίγονται πολλές φορές νιώθοντας ότι δεν είναι κατανοητό αυτό που λένε και οι ανησυχίες τους όλες αυτές. Γιατί σίγουρα είναι πιο μπροστά έτσι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γράφει έτσι και να ζωγραφίζει και να κάνει μουσική αν είναι πίσω. Αυτές το... και οίγουν τον κόσμο και προοδεύει. Αν αφινόμασταν όλες αυτά και στα... στα ίδια θα ήμασταν ακόμα στα δέντρα και θα τρώγαμε μπανάνες. Είναι αυτό που λέγαμε προχθές θυμάσαι ότι τα λέγανε ρε παιδί μου οι άνθρωποι τα λέγανε χρόνια και κανείς δεν τους άκουγε ή τουλάχιστον πολύ λίγοι ας πούμε ο Χατζιδάκης είχε βγει και είχε πει ότι η κατάσταση πολιτική θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο είχε πει ένα κάρο πράγματα και ο ομίσιος και πάρα πολύ αυτό που λένε δηλαδή ότι σταματήσανε οι ποιητές και οι άνθρωποι της τέχνης δεν είναι αλήθεια Λέγανε πράγματα, δηλώνανε πράγματα, αλλά δεν αφουγκραζότανε το κοινό, την ανησυχία τους. Δεν τους προβάλανε, Σοφία, τα μύτια, το λέμε. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι και κραυγάζουν και φωνάζουν, δεν τους ακούει κανένας. That's. Μιας λέμε για, για αυτοκτονίες και τώρα είναι κάτι που στην εποχή μας είναι... Μην κοιτάς που τα λένε για αυτά, είναι πάρα πολλέ. Έλεγε ο Καζάγης, ο οικονομολόγος, ότι υπάρχουν δύο είδων αυτοκτονίε. Η πρώτη, το πρώτο είδο που θα πυροβοληθεί ο ένας ή θα κρεμαστεί οτιδήποτε, θα, θα θέσει τέρμα στο ζωή του και αυτή που άλλο άλλος παραδέχεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν αντιδρά ε, νομίζω ότι έτσι θεωρεί ότι τα πράγματα έτσι ήταν πάντα, έτσι είναι και έτσι θα μείνουν και δεν κουνιέται, περιμένει απλά το τέλος αυτό είναι η χειρότερη αυτοκτονία και αυτό κάνουμε περισσότερο Κοίταξε όμω ο κόσμος, να μην δίνουμε και την άφεση αμαρτιών έτσι εύκολα Ο κόσμος γνωρίζει πια πολύ καλά τα μίντια τι ρόλο παίζουν Και πρέπει κι αυτό να αναπτύξει μια προσωπική ανησυχία Και μια προσωπική αναζήτηση, να κοιτάξει λίγο βαθύτερα και πίσω από τα πράγματα Δηλαδή η αλήθεια πάντα είναι στη μέση Σίγουρα κάποιοι κατευθύνουν, αλλά και εμείς είμαστε σχετικά υποψιασμένοι πια Καλό είναι να είμαστε και λίγο ανήσυχοι και να μην ε, μένουμε σε αυτό που μας δίνουν αλλά να ψάχνουμε και πίσω από τα πράγματα Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι Τι να βάλουμε, να βάλουμε άλλο ένα του να βάλουμε άλλο ένα του καριωτάκι Άρα ναι, σούπα του Σιδένικος Αυτόχειρος Α, αυτό θες κάτσε να το ναι, με τον ξυλούρι Μ' άρεσε που έχει έτσι όμορφη μελωδία γλυκιά, δεν σε δε προειδεάζει ότι πρόκειται Λέει αυτά τα λόγια λέει. Αυτό οι ιδανικοί αυτόχειρες είναι η μουσική ε, του Δήμου Μούτση Δήμος Μούτσης Μα, όχι αυτό Ποιο ε, λες Για παλ' το γιατί ο Μούτσης έχει κάνει κάτι, έχει μελλονποιήσει το Νίκος Ξυλούρης, Καριωτάκης, Δήμος Μούτσης είναι οι ιδανικοί αυτόχειρες Α, Αυτό θα είναι πόνο Πόρτα παίρνουν τα παλιά φυλαγμένα πράματά του, Διαβάζουν ήσυχα και έπειτα ασέρνουν Για τελευταία φορά τα βήματά τους Ήταν η ζωή τους λένε τραγωδία Θεέ μου το φρικτό Των ανθρώπων τα δάκρυα, η δρόσ, η νοσταλγία των ουρανών, η έρημονα των τόπων. Στέκονται στο παράθυρο, κοιτάνε τα δέντρα, τα παιδιά, περά τη φύση, του μαρμαράδε. Σφυροκοπάνε τον ήλιο που για πάντα θέλει δύση Τους μαρμαράδες που σφυροκοπάνε τον ήλιο που για πάντα θέλει δύση Όλα τελειώσαν το σημείο μανάτο Σύντομο, απλό, βάθη καθώς ταιριάζει Αδιαφορία, συμφόρεση, γεμάτο Για κείνο που θα κλαίει και θα διαβάζει Βλέπουν τον καθρέφτη, βλέπουν την ώρα Αν είναι τρέλα τα χαίλαθω. Όλα τελειώσαν, ψήτηζουν τώρα, ώστε να βάλουν, βέβαια κατά βάδο, Όλα τελειώσαν, ψήθυριζουν τώρα ώστε να βάλουν βέβαια κατά βαθό. να βάλουν βέβαια κατά βάθος και σε αυτό το στίχο ακόμα σαρκάζει αυτό, σαρκάζεται ξέρεις τι έχει γράψει ο Καριωτάκης στο τελευταίο σημείο ε? ναι, το έχω το έχω διαβάσει και το κατέβασα να το διαβάσουμε αλλά έλεγα να το αφήσουμε για αργότερα για πες όμως Σαρκάζω όταν και εκεί πέρα έλεγε όποιος θέλει να αυτοκτονίσει και ξέρει καλό κολύμπη να μην το επιχειρήσει για τις φράσεις παιδεύτηκα 10 ώρε. Έπειπε ένα σωρό νερό και τελικά δεν τα κατάφερα. Αλλά ότι ήταν κάτι <χει> όμοιο θέλει αυτό το τονίσει να προτιμήσει το περιστροφό. Μεγαλείο, α πούμε. Ακόμη και την τελευταία στιγμή. Αυτό σαρκασμό. Να, να, να πάμε και σε έναν ακόμη ποιητή. Τι λε, Τον Ελίτη. Τον Ελίτη, ναι. Και να τον αφήσουμε να αυτοπαρουσιαστεί λέγοντα αυτά που πίστευε σε μια συνέντευξή του. Ένα μικρό απόσπασμα. Εμεί θα ακούσουμε βέβαια στην ΕΡΤ. Επίση ένα.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 Σα αυτή που μου λάχε, δεν oh, oh, oh, oh. ρίχνει να πιάσει ψαριά πια η Καράβει κι πω τα νερά, και φίλοι, το χώμα ξενιτεύεται. Μένει στου πέντε δρόμου άνθρωπου. Πέτρα, την εφαράτα. Κάνει σκαλίσει. και Σε σηκωμούς γυρεύει, θέλει η τυραννούς όμορφη και παράξενη πατρίδα ως σαν αυτή που μου λαχεθένει το Ήταν σε μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Ναι, είχα δίκιο. Ποιο τρίσκευα είναι. Ήλιο ηλιάτορα. και δίκιο, και ο ελίτη. Το λέγει σαν τρελάκι. Α το Δεν υπάρχουν σφαίρα. Υπάρχουν. ή δεν ασχολούνται πλέον γιατί δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Όχι, παιδιά, για δεν μπορεί να μην υπάρχουν άνθρωποι. Για, για να σου το πω και πριν, ότι ε, οι άνθρωποι, η είναι σαν η σπηλιά του ο Κράτη, ξέρει την υπόθεση. Είναι στη σπηλιά μέσα και βλέπουν τι σκιέ από τα έδωλα που του περνάνε από πίσω. Κάποιοι που θέλουν να του κατευθύνουν. Ο σοφό, ο, ο πνευματικό άνθρωπο, έχει καθήκον να κατέβει στη σπηλιά και να βγάλει τον, τον, τον, τον κοινό άνθρωπο, να το βγάλει στο φω. Αλλά συνήθω οι πνευματικοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν την πνευματικότητα, επειδή βρίσκονται στο φω, κάτω και το παραλαμβάνουν μόνοι του. Όχι, δεν έχει δικαιολογία, θα διαφωνήσω μαζί σου. Μόλι είναι με τον κύκλο του. Όλε οι εποχέ, και ιδιαίτερα δύσκολε εποχέ, υπά... υ... υ... υπήρξαν και θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βλέπουν τα πράγματα πίσω από το ποτήρι και όχι μέχρι εκεί που φτάνει το ποτήρι. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βήμα να εκφραστούν. Δημοσίως όπως άλλοι Από πούν στις πλατείες Όμως ε, υπάρχουν και ομίσιος Που πέθανε πριν λίγο καιρό Και ποιητές Όπως η Ελαπές πληθυντικός αριθμός Τώρα κόλλησα το όνομά της Υπάρχουν ποιητές Άνθρωποι των γραμμάτων Των τεχνών οι οποίοι καταγγέλουν Και σήμερα Το θέμα είναι ότι πρέπει να ψάξουμε λίγο Για να τους βρούμε Πάντα υπήρχαν και πάντα ήταν μειοψηφίες Ποτέ δεν ήταν φόρα παρτίδα εκτός από μια περίοδο μεταπολε... μετά τη μεταπολίτευση όπου εντάξει υπήρχε ένας οργασμός. Όμως μετά ε, έκατσε το πράγμα, δεν εξαφανίστηκε. Αντάξει όμως από, το, από το, τη μεταπολίτευση και μετά πέρασαν 40-50 χρόνια και τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο. Δηλαδή ο άνθρωπος εν πρέπει να εξελίσσεται και γίνεται παντού. Ε, αυτό δεν οφείλεται στους καλλιτέχνε όμως και στους ανθρώπους του πνεύματο. Αυτό οφείλεται σε άλλα πράγματα. Σε ένα σύστημα που άρχισε να διαβρώνεται χρόνια πίσω. Οι, οι καλλιτέχνε και οι άνθρωποι των τεχνών και το κατήγγυλαν και έλεγαν και λένε και λένε ακόμα. Ε, υπάρχουν δηλώσει, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Ε, Πρέπει να τα ψάχνουμε λίγο. Το καλό δεν σου στο πιάτο έτσι εύκολα. Σίγουρα, εντάξει. Πρέπει να βγάλεις τη λάσπη από πάνω για να δεις, λέει, τη... Τη... το πώ λάμπει ένα διαμάντι. Με στις λάσπες είναι. Ε, και η κοινωνία μας είναι με στη λάσπη αυτή τη, αλλά όμως υπάρχει πάντα ελπίδα. Και υπάρχει πάντα ο τρόπος να ψάχνεις και να βρίσκεις το καλύτερο. Αρκεί να μην αρκήσεις αυτό που σου δίνουνε. Θέλει λίγο ανησυχία το πράγμα. Να σου κάνω Έχω... μια διάκριτη ερώτηση. Κάνε. <laughs> Ήθελα να σε ρωτήσω από την αρχή που ξεκινήσαμε την ιδέα αυτή της εκπομπής. Εάν έπρεπε να ήσουν ένα ποιητή από αυτούς τους πέντε που παρουσιάζουμε σήμερα, ποιος θα ήθελες να είσαι. Να βάλω ένα τραγούδι και να μου απαντήσει μετά. Α, yeah, well. Ποιο θε να βάλω, να βάλουμε ένα πάλι ελίτη Να βάλουμε ποιο θε, ποιο θε, Η μάγια του ελίτη είναι Όχι, η μάγια όχι, νομίζω είναι του Γκάτσου η μάγια Ποια είναι αυτή η μάγια που μου λες για το... Η πουλιά που είχε αυτά τα παιδιά Σου λατρυπήλη με, με, με έχεις μπερδέψει Θόδωρα με αυτά τα ανακατεμένα Τώρα ναι το βρήκα Να ακούσουμε αυτό και απάντησέ μου μετά Πουλιά ποχεύτα παιδιά Μέσα από τους ουρανούς περνά Κάποτε λίγο σταματά Στο φτωχικό μου και χτιβά Γεια <Καισίλια> σας τι κάνετε καλά Καλά πως είναι τα παιδιά Τι να σας πω εκεί ψηλά Τροϊταγιάζει και ερημιά Γι' αυτό πικραίνεσαι κυρά Δε μου τα στέλνεις εδωνα Ευχαριστώ μα είναι πολλά Θα σου τη φάνε τη σωτιά Δώσε μου καν την πιο μικρή Μα γιατί την καίχε λοιπόν στο νου Πώς σε ο άντρας του ουρανού Είπε και πριν βγάλω μιλιά. Περιμένω την απάντηση. Δεν θα θέλαμε κανένα από αυτού. Βέβαια, τι μου να είσαι ένα από αυτού, σαν σου κάνανε αυτή την ερώτηση, τέλο πάντων. Ε, ε, δεν νομίζω ότι ταιριάζει με κάποιον αυτού, ούτε με το, τον Ελίτ, ούτε με τον Βάνα. Δηλαδή, αν δεν ήθελε να μου πείτε, θα ήθελα να μου καβαδία. Α, θα θέλεσαι... ναι, αλλά δεν μου είπε για τον καβαδία. Ε, θα είπαμε να βάλουμε πέντε τα βάλουμε όλε τι ποιτέ. Δηλαδή, ο αγαπημένος σου είναι ο Καβαδία, Όχι ότι είναι ο καλύτερο, αλλά. Μ' αρέσει. Ότι ταιριάζω πιο πολύ με τον Καβαδία. Ναι. ναι. Εγώ νομίζω ότι αν ήμουν κάποιος από αυτούς τους πέντε, θα ήμουν η γόγου. Ναι, εγώ αυτό θα λέγαμε εσένα. Ε, με ταλανίζουν κάποια πράγματα και δεν λέω να συμβιβαστώ. Τέλο πάντων. Την ήξερε, τι γόγου. Την είχα δει. Την είχα δει μια φορά που είχα πάει στην πλατεία εξ αρχείων σε ένα καφενείο, ε, έπινε καφέ και ήταν μόνη της. Περνάγανε ο κόσμος, τις λέγανε καλημέρα γεια σου Κατερίνα αλλά κανείς δεν τόλμαγε να κάτσει μαζί της ή να τις πιάσει την κουβέντα. Γιατί? Okay. Δεν ήταν πολύ κοινωνική, yeah. ήταν πάρα πολύ μελαγχολική και... Είναι περίεργο, αλλά τότε ήμουνα γύρω στα 19. Ένιωθα ότι αν πάει κάποιο να τη πει κάτι θα την ενοχλήσει. Δεν στο με το επέτρεπε. Χωρί να είναι snow καθόλου. Ήταν πολύ μελαγχολική απλώς. Εγώ μέχρι τα 21-22 δεν τη γνώρισα. Τη γνώρισα από. πώς ξεκίνησε, από το. Μου άρεσε φορά το τραγούδι του σαβόπουλου το μακριζί πήγε και ο Ναι, τι τραγουδάρα. Λοιπόν, από αυτό είχα ανακοινήσει την υπόθεση του σχετικά με τον Νίκο. Ήταν και την ταινία παραγγελία που η εγώ και έψανα ματέως να βρω την ταινία αυτή κάπου σε ένα... Οι τηλεόρας δεν δεν τα παίζουν πλέον αυτά ποτέ. Υπήρχε ε... ρε στα βίντεο κλαβ δεν υπήρχε. Δεν νομίζω. Δεν Α... ε, Εγώ από εκεί την είχα πάρει. Ναι. Και από εκεί μετά πήγα και πήρα και τα βιβλία της και η πλάκα είναι ότι τον αδερφό της, τον. Το δημιουργείται το τον είχα καθηγητή. Αυτό δεν το ξέρα, είχε αδερφό εγώ, ναι, ναι. Είχαμε ένα καθηγητή φυσικό και χημικό του Κέρκου στην πόλη και φέρε ήταν προοδευτικό για την εποχή και την περιοχή. Έτσι ήταν οι μιλάγαμε στο γενικό, ρίχναμε και ένα σφαλγιάρι, αλλά είχε ναι. Αυτό ήταν, μα πλησίαζε, κάναμε παρέα, ξέρω εγώ. Ήταν λίγο ιδιοόρισμο, είχε φέρει <χει> Σοβαρά. Έ, έκανε η υπασία, υπασία τώρα στην πόλη να βλέπει τον αν... Καλά, ήταν φαινόμενο τύπο στον Πάο. Κάναμε έναν Παλαγό, Αλλά δεν ήξερα, ήξερα ότι είχαμε ακούσει ότι έχει μια αδερφή Κατερίνα που, έχει... που είναι ηθοποιό. Δεν την ήξερα. <χει> δεν Κρίμα δηλαδή που δεν... δεν πήρα από αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις τι έλεγε ο Άσιμος στη Γόγου. Βρήκα μερικέ πληροφορίε πολύ ωραίε. Ντούκου τη έλεγε η γραβομηχανή. Φαίνεται ότι σε εμπνέει αυτό το ντούκου ντούκου γιατί έγραφε σε γραφομηχανή παλιά και την πείραζε λέει ο Νικόλας και ας ήξερε πως η Κατερίνα αναζητούσε κρο, κροκανθρώπους αλλά και εκείνη το απαντούσε και του έλεγε ξέρω πως δεν σημαδεύουνε στα πόδια στο μυαλό είναι ο στόχο, το νου ε τότε όταν κυκλοφόραγε σε, σε περιοχές όπως στα εξάρχεια γινόταν ε, χαμός έβλεπε σε, σε κάθε παγκάκι άλλο θέμα συζήτησης ε, Ξέρω εγώ Ήταν τότε που λέμε κουλτουριάριδε τη εποχή. Άλλοι μιλάγανε για το και άλλοι διαφωνούσαν πιο κάτω για κάτι άλλο. Ήτανε ομάδε, ομάδε παιδιών, παρέ, οι αριστεριστέ με του άλλου, με του τροτσικιστέ. Δηλαδή υπήρχε ένα πανηγύρι κοινωνικό, πολιτικό και ήταν, ξέρει, τα εξάρχεια μαζεύανε όλο τον κόσμο τη κουλτούρα και τη διανόηση. Υπήρχαν χαρακόμματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Όλοι κακό που δεν υπάρχουν σήμερα. Γιατί τότε για τα χαρακόμματα ασφαζόταν και ο κόσμο. Γίναν και φίλοι και τέτοιοι. Αλλά υπήρχαν όσον αφορά τη μουσική. Οι, οι μπου δεν είχαν καμία σχέση με του ροκάδε, α πούμε yeah. ή με του χιλάδε. Όχι βέβαια. Έγιναν Αλλά... αστεί ταμπούρια όπω ο Λεκύο και πυροβολούσαν ένα, ένα στον άλλον. Τώρα λέει ο άλλο: Εγώ τα ακούω όλα. Εγώ τα βλέπω όλα. Εγώ τα δέχομαι όλα. Πάντω θυμάμαι ότι τότε εγώ κόλλησα τώρα και επειδή ήμασταν πιο μικρά εμεί, ήταν σαν να βλέπαμε τηλεόραση, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα δρόμενα μπροστά σου, να βλέπει τον Άσιμο να περνάει ξαφνικά, γιατί ο Άσιμο είχε μαγαζί εκεί, στην πλατεία που πούλαγε ματζούνια, φουλάρια και τέτοια. Και βέβαια μπαίνανε μέσα στο μαγαζί του Άσιμου και άρχιζε ο Άσιμο τη μαγαζί. Τραγουδάγανε, λέγανε διάφορα. Ήταν δηλαδή ένα πράγμα. Τι να πω, ε, ε, ήμουν τυχερή που το έζησα αυτό. Πάμε, πάμε να έξι. Άκου, άκου, να σου πω όμως κάτι πριν πάμε ένα τραγούδι. Να πούμε πέντε πράγματα για τη Γογού. Όχι, καλά πάμε τραγούδι, άντε. Πάμε τραγούδι και μετά πέσει τα πράγματα. Λοιπόν, όχι, θα, την, θα βάλω τη Γόγου να αυτοπαρουσιαστεί. Έχω Έκανα Εγώ ένα μίξ, ένωσα δύο πράγματα μαζί Σ' φεύγει το φως από τη ζωή μας αδερφέ μου. Μέσα από τα αλλεργικά μας βλέφαρα, αργά στα νύχια πατάει η ζωή. Μπας και την πάρουμε πρέφα. Μακρύνει, χάνεται. Κοίτα έγινε κουκίδα, στρίβει γωνία, πάει. Σκοτεινά. Ο καιρός σκουλήκιασε Πυρηνικές δοκιμές, λαϊκά μέτωπα Πορτέλα και πολιεθνικές Δεν μας αφήνουνε να αγαπήσουμε Άρε σύντροφε πόσο μας λείπεις Χαυχέδεις ανεβαίνουν τα σκαλιά Λοιπόν, να, να πούμε ότι το τραγούδι που ακούσαμε ήταν με τη Μάρθα Φριτσίλα σε μουσική του Νίκου Καλίτση και να πούμε για αυτή τη δουλειά ίσως σας ενδιαφέρει και όλας να την αγοράσετε ε, Ο Καστανιώτης πριν ένα χρόνο και εγώ δεν το ξέρα με αφορμή την ιδέα του Θόδωρα έμαθα πάρα πολλά πράγματα γιατί ψάχνοντας για ποιητες, βρήκα και καινούργιες ε, ε, ε, ενέργειες που έχουν γίνει που δεν τις γνώριζα Ο Καστανιώτη λοιπόν έβγαλε μια κασετίνα με 21 τραγούδια, καινούρια, μελοποιημένα από διάφορους ε, μουσικούς σε στίχους της Κατερίνας, Κατσιμιχέη, Φριτζίλα, είναι διάφοροι, είναι η Ρίτα η ε, και υπάρχουν ε, 21 τραγούδια και τα πήματα της Κατερίνας, λέγεται α, «Πάνω κάτω η υπατησίων». Και είναι βγήκε το 12. δεν το γνώριζα αυτό, τα τραγούδια που ακούμε, Θόδωρα, είναι καινούρια. Και μερικά είναι εξαιρετικά, μα αρέσαν πάρα πολύ. Η Κατερίνα ένιωθε σαν αγρίμη, γράφει ένας φίλο τη. παγιδευμένο. Ήτανε διαρκό σε διωγμό, τελικά δεν άντεξε και έφυγε. Άφησε όμως πίσω τα πείματά της που μιλούν ακόμη για εκείνη με φοβερή δύναμη και άσβη πάθο. πάθος. Αυτά είχε πει ο Νίκος Κούνδουρος για την Κατερίνα Γόγου. Ε, ξεκίνησε, ξέρετε, από αυτές τις ταινίε του φινός φιλμ. Η μεγάλη τη αγάπη όμως ήταν η πίεση και είχε πει ότι εκείνο που φοβάμαι πιο πολύ είναι να μην γίνω ποιητής. Μην κλειστώ στο δωμάτιο και αγναντεύω τις θάλασσες και απολυσμονήσω. Έτσι μια εικόνα να έχουμε από αυτά που έχουν υποθεί για εκείνη. Θόδωρα. Τι έγινε με αυτό. ο Άσο δεν είχε μια κόρη. Νομίζω ναι. Τι Α, Α, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρεις, δεν το πολύ ψάχνω με τα προσωπικά τους. Και η Κατερίνα είχε μια κόρη. Ήταν παντρεμένη με ένα σκηνοθέτη. Ε, με ποιον. Mm -hmm. Με τον. Όχι με τον. Μαζοκό. Όχι με. Δεν θυμάμαι με ποιον Πάντως ήταν παντρεμένη Η κόρη τη ήταν από αυτή τη σχέση Με έναν σκηνοθέτη Που είχε Δεν ξέρω αν ήταν παντρεμένη Αν ήταν μαζί ε, Θέλω να βάλω ένα τραγούδι που με συγκίνησε πάρα πολύ Με την Κατερίνα Γόγου Όπου φαίνεται το κόλλημά μου ε, Εδώ μείναμε λίγο παραπάνω ε, Καινούριο τραγούδι του... του Λιούγκου Το τραγουδάει ο Ηλίας ο Λιούγκος, Στενός συνεργάτης του Χατζηδάκη μαζί με τον Λέκα Και έχει γράψει και τη μουσική ο Ηλίας ο Λιούγκος Το τραγούδι λέγεται δέντρο ήμουνα. Θα το αφιερώσω σε όλα τα παιδιά και στην Εξέδρα και σε αυτά που είναι μέσα και σπάσα. Η Μερούλα δεν ήταν με τον Τάσιο Κάποιος άλλος ήταν Θα το βρω και θα σου πω Για να το λέει η yes. Ερήνη Γης τα βάζεις mm, με την Μερούλα Ναι νομίζω πως δεν ήτανε. Αλλά θα, δεν είμαι και σίγουρη Άς θα το δούμε ε, Έτσι με την Google Θόδωρα Ολοκληρώσαμε νομίζω Την παρουσίαση και των πέντε ε, Ποιητών Ο μας ούτε. Και τώρα μπορούμε να βάλουμε Ό,τι θέλουμε από όποιον θέλουμε Πάσα, σ' ακούω Εγώ έλεγα ελίτη τώρα έτσι, για να ξαλαφρώσεις Ελίτη, ναι ε, Ποιο να βάλουμε το ελίτη Να βάλουμε στεριές και θάλασσες με τον Ταλάρα Έφυγε όχι, ο Πούξ Βάλε το μαγισάκι Το μαγισάκι δεν το έχω με την Αλεξίου Θοδωρά μου Με την Αλεξίου Με τη Βενετσάνου το έχω ε, Με τη Βενετσάνου ναι. Α, νόμιζε έπεις Αλεξίου Είπα, όχι, αλλά τα λάρα πάρει για λεξίου πλέον. ναι. <laughs> λοιπόν, το μαγισάκι ναι, είναι τη... με την υπέροχη Νένα Βενετσάνο. Το έχει γράψει και μουσική, Νένα Βενετσάνο, Ναι, ναι. Ναι, αλλά δεν μου παίζει. Γιατί δεν μου παίζει, Γιατί δεν τη παίζει. Παίζει, παίζει, παίζει. Από του χρόνου του παλιού. Βαθημεράκι να βγω στη περάθάσε να βρω το μάγισα. Τα πια στο σανεριτό. Στην εμποδιά του πάει Που ανκάλι να τον μυρίσει αλλημοσέ. Φεύγα μαγισάκι. Κτύπα, χτύπα το ραβδάκι. Δοκέρε και, και μη κεφά. Μεσταλλό στα σύνεπα. Τη ζουμπούλια και την κρίνα. Τη κερτούλα, τι και κίνα. Δοκέρε και, και φά και μη φούχτα Ποιο θα μου δώσει τη δύναμη και ένα μακρύ καμάκι, Να βγω στι παραθάλασσε. Να βρω το μάγισσακι. Του του ουρανού. Άγγελος στο φωστανάκι του Στην άκρια του κοιμάτου Χτύπα, χτύπα Το ραβδάκι Είναι το νερό στα βλάκια Βάκερ και μη και δω Μες στο βλέτο ξαναντώ. Τα παπιά και τα βαπόρια παν μαζί Kee panne, koeien. Éxit, Σκεκλήσιε να ανάψω ένα κεράκι. Να κάνει θαύμα στα γκριφάνια με το μαγισάκι. Πού να κοιμάμαι ξυπνητό, να τρέχω ξαπλωμένο. Και να μελμίνω χωρίς καρδιά. Μα να μερωτεύομαι. Βγάμα γυσσάκι, χτύπα, χτύπα το, το και, και με στα Τα παπιά και τα παπόρια παν και φάνε χωριά. τέσσερα και οχτώ γούρι Και θέλω Ναι, Μερούλα, ο Τάσιος είναι. Έχει δίκιο. Σου είπα, μην τα βάζουμε τη μέρη. Ο, δεν τα βάζουμε κανέναν, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες ναι, Μην, αμφι... μην αμφισβητήσω εννοώ τη μέρη. Μια αμφ... φορά το έκανα και τα βγόλεψα να και προπελένας. Είμαι άτακτο παιδί, Θόδωρα. Εγώ αμφισβητώ μέχρι να πισθώ. Αυτό τώρα που λένε ο Γιώργο και ο Πάνος ο Τρελάκιας, ε, ναι, ήταν εκείνη την εποχή υπήρχαν τα χαρακώματα, υπήρχαν, διαφέραν οι άνθρωποι και επιλέγανε όλα τα ίδια καλά τραγούδια και όλα τα ίδια της τέχνης. Αλλά τότε ήταν κάπω άλλο, διαφωνούσαμε. Είχαμε το, το κουράγιο να διαφωνήσουμε, διαφωνήσουμε για ένα βιβλίο, για να αντιμάχονταν οι άνθρωποι. Σήμερα λέμε «Εντάξει, πίστευε εσύ αυτό που θες, να πιστεύω εγώ αυτό που θέλω και να είμαστε ε, ευχαριστημένοι και δύο». Δεν, δεν προσπαθούμε ο ένα να προσλητήσει να το πω έτσι τον άλλον. Ε, διαφωνούσαν ουσιαστικά γιατί ψάχνανε αφορμή ήταν όλες αυτές οι διαφωνίες. Δεν μαλώναν καταρχήν, διαφωνούσαν. Ε, για να Ουσιαστικά προσωπι, προσωπική αναζήτηση ήταν Όλες αυτές οι παρέες Ο καθένας προσπαθούσε να βρει τα δικά του πράγματα Μέσα από τις απόψεις του άλλου Και γινόταν έτσι ένα πολύ όμορφο μπέρδεμα Και πολύ όμορφο ζύμωμα. Ναι ήταν άλλες οι εποχές Όμως εγώ θέλω να πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν Σε όλες τις εποχές Οι ομάδε των ανθρώπων που δεν Σήμερα με το να αποδεχόμαστε τα πάντα Έχουμε γίνει και τόσο μαθακοί, α πούμε. αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα και δεν. Αν γινόταν πριν από 20 χρόνια θα είχε γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά βιώνουμε ένα πόλεμο, τον τρίτο παγκόσμιο. Και δεν αντιδράμε. Δεν πέφτει μια του φαϊκά. Κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Μπορεί να χρειαστεί να πιάσουμε κι άλλο πάτο για να αντιδράσουμε. Βλέπω εδώ ρωτάει ο Παναγιώτης πότε μας απασχόλησε η πίεση. Εμένα πολύ αργά, δυστυχώς ντρέπομαι που το λέω, αλλά νομίζω ήμουνα 18-19 όταν ένας φίλος του μπαμπά μου ήρθε σπίτι, ήμασταν λαϊκές συνοικίες, ξέρεις, εδώ στην Κοκκινιά, ενώ ακούγαμε διάφορα τραγούδια και αυτά πολύ όμορφα, Δεν από θέμα διαβάσματος ειστερούσαμε. Και ήρθε ένας φίλος του μπαμπά μου, λίγο περίεργος, ο οποίος έγραφε Και μου έφερε ε, ένα βιβλίο και από εκεί ξεκίνησε. Η... Ήταν ένα βιβλίο του Ναζίμ Χικμέτ, «Τα γράμματα στην Αγαπημένη», που το είχα ρουφήξει. Και από εκεί ξεκίνησε η αναζήτησή μου για την πίεση δηλαδή άρχισα μετά να διαβάζω. Μεγάλη, 18, 19, εκεί περίπου. Δεν ξέρω Θόδωρας. Λίγο ένα μάρες από μικρό και επειδή έτυχε να υπάρχουν ο πατέρας μανία, να μορφωθούν να γίνουν δημόσια πάλη αυτό ήταν, ε, και έτσι ό,τι βιβλία ε, έρχονταν οι πλασιαί και που λάγανε κυκλοπαίδειες τα αγοράζεσαι πάρτε, διαβάστε έτσι πάρε τα άπαντα του Βαλαορίτη τα άπαντα του αυτό δεν ήξερα τα διαβάζεσαι τα άφηνε εμά να τα διαβάσουν και, τα διάβαζαν από τότε Βαλαωρίτη, Καβαδία ε, Αλλά δεν ήξερα να την καταλάβω τότε την ποιήση. Έτσι. Ναι, όχι. Εγώ λέω συνειδητά πότε ξεκίνησα. Δεν ήξερα μέχρι τότε τι σημαντικό πράγμα είναι η ποιήση. Έλεγα, έλα μου, ρε, πέντε, πέντε λόγια, τι. Okay. ο καβάφι δεν μ' άρεσε τότε. Πέρασαν πολλά χρόνια, για να ανακαλύψω την αξία του καβάφι. Ναι, εννοείται τον καβάφι όταν τον γνώρισε πότε, στα σχολικά σου χρόνια. Ναι. Ε, καλά. Μα η παιδεία ήταν καταναγκασμός, ρε παιδί μου. Δεν σε άφηνε να δεις το, το σημαντικό της γνώσης. Δεν Αυτή... θέλω να σου πω ότι ο Καβάς με ενοχλούσε που είχε την Καθαρουστιάνη την, την... διάλεικτο. Ναι. Ήθελα να είναι δημοτικό του αυτό. Ε, ναι, εντάξει. Ε, ήθελα να... να δω το πέρασμα. Το πέρασμα είναι πιανού ποιητή, τα έχω μπερδέψει τώρα έτσι όπως με έχει βάλει να τα κάνω και έχω μπερδευτεί Θόδωρα. πέρασμα. Το πέρασμα ε, είναι του, νομίζω του Βάρναλη. Εγώ άντω. Και το σημαντικό είναι ότι μία νέη τώρα μουσική, ναι σχετικά, οι χειμερινοί κολυμβητές Ε, το μελοποίησαν και είναι σε μια τελευταία τους δουλειά να ακούσουμε τους χημερινούς κολλημεντές και να ψάξω να βρω σίγουρα ότι είναι το πέρασμα του βάρναλλοι μιλάμε ναι ας τα ακούσουμε και θα σας πω που τιμισούμε στη γης αυτή που μας μισεί κι όσο να πιούμε δεν σα σβιούμε πόνε πίκρε και πόνε αψί που μας και σε κρατούς Μα γης και ζήσει, που περπάτουσα με τυφλά, κι για μας δεν είχε αφήσει, κι ούτε σε μέτρωνα ψηλά, κρυμμένο αηδόνι και λαϊνί σε σήμια ναγιανόρα, ώρα μάθειο και ξαφνικό και γεμισίου ανθολοπόρα και λαϊδισμό παθητικό, όλη καρδιά μας όλη η χώρα. Το λίγο να βαστάξει του τη γιορτή και πασχαλιά. Έφυγε και έχουμε ρημάξει ξανά και πάλι.